Μην μετά την για μένα είναι πρισδιάτο, εδώ μου ξαναπείτε, εδώ θα πω δεν πήσαμε να πείτε την κλημονία στα καλογομίλες Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή είμαστε Δεν ξέρω Όχι, να μάθετε Να μάθετε Να μάθετε Να μάθετε Να λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι δεν θα βάλει τα καθιά του παθόχ μέσα. Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα. Εγώ έξω από τα ρούχα εγώ περιμένω μια απάντηση. Η απάντηση θέλετε να μ' απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί που είναι πλέον σε εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά για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 Wenn sich die späten Nebel dreht, der wird bei dir Laterne stehen mit dir, Lelema. ποτές ξένοι νεκραμάντες και κοστούν. Φίλο του πλατεία Radio καλησπέρα. Kalispera και από μένα στα μικρόφωνα της πλατείας είναι πούμπιο πάχι Γερμάνικα, είναι ο Πάνος το παντομανολάκις και βασιλική μαγιον. 3 Σεπτέμβρη σήμερα, οπότε ακούτε και τον κραγουδό 3 Σεπτέμβρη. Μα θες μισό Μα συλλαβίζεις τα όνειρά σου Στο αργός και Στο αργός και Στον ηλίσο Μα συλλαβίζεις όνειρά σου Στο αργός και το αργός και στον ηλίσο. Άσαι ξανά βρος τους μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς κι έτσι κουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια, τα παλικάρια να, να, να κερνάς. Τραγούδι λέγεται Θα σε ξανάβω στους σε στίχους του Μάνου Ρευτερίου και μουσική του ηλέα Ανδρεόπουλου. Τραγουδάνε ο Αντώνης Καλογιάνης και η Άλκεις της Φωτοσάτης η οι πρώτοι τουρισμού. Τουρισμού ή πολιτισμού. Τουρισμού. Α, μάλιστα. Τα Πέβρι να το Τα, παλικάρια, τα παλικάρια να να Συντονιζόμαστε στο πλατεία έδιδια οτελεί του μόνο γιατί Πριν τους 50 π.Χ. οι πρόγονοι των συμμερινών Γάλλων η Γαλάτες είχαν <Καιριανα> κατακτηθεί <καιρνα> από τους Ρωμαίους μετά <Καιριανα> από πολλές μεγάλες μάχες. Οι αμαστοίοι όπως ο Β' αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι. Γιατί μια περιοχή αντίστοιχη δεν έχει στην κατασκευή. Μια μικρή περιοχή περιπληκτική από 4 αγαμαϊκά στρατόπεδα. Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε την ορεινή μας με την πολεμιστή Αστερίκ. Λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα γίνανε κοσμοστορικά γεγονότα. Ναι, κοσμοστορικά, αρκετά. Για αρχή το σοβαρό γεγονός είναι ότι σαν σήμερα έγινε η επανάσταση εναντίον του Όφωνα, π.χ. εναντίον της Βαβαροκρατίας, με πρωτοστάτης τότε το μακριγάρι, το ονόμαχιό μακριγάρι όπου απαιτούσαν τότε δημοκρατία και σύνταγμα. Τελικά κατάφεραν να διώξουν τον Όχωνα, ε, επενέβησαν βέβαια οι μεγάλες δυνάμεις, η δημοκρατία δεν ήρθε, απλά άνοιξε την αστεία και τότε γνώρισαμε τους εγγραφείς του Λέξμπορ. Ναι, και αποκτήσαμε και σύνταγμα. Και αποκτήσαμε και σύνταγμα, για πρώτη φορά. Και λυψό, η αλήθεια είναι, αλλά για πρώτη φορά. Ναι, εντάξει, θα ρίκανε, μωρέ. Έχεις σημασία τότε το, τα προτάγματα του κοινωνικού δημοκρατία. Ήταν επάταξη της ξενοκρατίας, ήταν η εθνική ανεξαρτησία του τόκου και τον αφήγη το παλάτι, υπό ο θεσμός της ξενοκρατίας. Επιστωτικά απλά άλλαξε πώς το παλάτι, αυτό το έχουμε ζήσει πολλές φορές στην ιστορία. Τι άλλα είχαμε, έχουμε σήμερα. Ε, ναι, στο 1974 ιδρύθηκε το Πασόκ, το Πανελίδιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Είχαμε κάνει πέρσι ακριβώς τρεις είχαμε κάνει εκπομπή αθιέρωμα στο Πανελίδιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ξε... τα κοραστικό δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Τα πρωτάγματα με τα οποία ιδρύθηκε, εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία, μπλα μπλα μπλα. Βλέπω όλα αυτά τα ωραία και επαναστατικά. Είχαμε διαβάσει και όλα συνεδρετικά διαχείριξη, έτσι, <laughs> στον αέρα. <laughs> ε, φαντάζεσαι σε τι μέσα. σε <laughs> <laughs> <laughs> σε Οπότε... ε, ε, ναι. λίγο παλιότερα, το 1895, μου την Άλλη, είχαμε το ξέσπυρμα της Ευανάθειας στην Κρήτη. Ε, αυτές ε, Ναι, Ναι, ναι. Ε, εντάξει, και δύο έτσι λίγο ε, αστείες, αστεία γενέτεια, μάλλον. Το 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα ο <laughs> Και το 1948, πάλι 3 του Σερτέμβρη, ο αγαπημένος παππούς της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτου Σκουβέλνης, ο οποίος πάνω, το οποίο, η οποία μάλλον η Δημάρ, πήγε με το πασό. Η Δημάρ πήγε με το πασό, ο Φώτου Σκουβέλνης πήγε με το Σύρτη. Αλλά... Δεν το ξέρες. Όχι, αυτό δεν το λοιπόν, ξέρω. Λοιπόν, η Δημάρ διασπάζεται. <laughs> Αποφασίζει λοιπόν η Δημάρθος, ο Κελούργης, ο Θεκός δεν ξέρουμε τι είναι ο γραμμάτου, δεν ξέρουμε ότι υπάρχει κόμμα έχει, τέλος πάντων, πάει με Πασόκ, τα βεβαίνουν μαζί ως δημοκρατική συμπαράταξη, διαφωνεί ο κυβέρνης και μάλιστα με ανακοίνωση που έκανε, λέει ότι πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθεί ο ούρινα, το ρωτήσαμε αν θα είναι στα ψηφοδέντη, λέει ότι δεν έχει καμία συμβασία, δεν το κάνει για προσωπικά φύση, δεν κάνουμε και απλά πιστεύει ότι θα πρέπει να τι αντιμυιακό στην Ελλάδα. Κάνω το ψήφισε τιμά ήταν καλά όμως μαζί με άλλους αυτό έχει εξήγηση τώρα που το ΣΥΡΙΖΑ έγινε Δημάρ. Δηλαδή τζάμπε διάσπαση κιόλας. ο που είχε φύγει τότε την το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα φτάσει στο ράφιν Δηλαδή είναι οι άνθρωποι εγώ αυτές τις πραγματικά έχω διαβάζω και ο ο το Εντάξει μπορεί ο Τσίπρα να χάνει ολόκληρη την ολέα του και να φεύγει από το κόμμα, μπορεί να χάνει όλα τα όργανα το του κόμμα, τόσο να τουλάχιστον μπει στο κουμπέλι για να ξέρει ότι πλέον, ρε το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε δημάρχη, να καταλάβει ρε μου, ότι τζάμπα έγινε και διάσπαση τελικά δει μας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σέλερ δεν γίνεται Εντάξει, θα βρει αναχώματα ο Τζίπρα. Κάποιοι φεύγουν δικοί του, κάποιοι άλλοι από άλλους χώρους εκεί κοντά θα μπουν στο δικό του χώρο, εντάξει. Μην δεις αύριο μεθαύριο την νεολαία του πασόφου, του μπάσ, να γίνεται η ρεμπόδια του αύριο. Δεν το έχω αμφιβολία, γιατί δεν έχω αμφιβολία και κουβέλες. Κουβέλες θα στο το Σέλερ. Απλά δεν συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ το <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Αντί να αυτούς που τους μάθει, τους πέντε χρόνια, και έχουν λίψη άγνωστον Μες Λες Και τους στα χαρά και λένε εμείς αριστερά, η οποία δεν Ή <laughs> πού δεν άρεσε Και βλέπεις ποιοι είστε γιατί στις δεν Κάτι σπρίτσιτες ή κάτι Μάλιστα. Έχουμε άλλες ε, σήμερα, σήμερα όχι, αλλά αυτήν την εβδομάδα, ε, χθες προχθές, ε, είχαμε κάποια παιδιακά αυσιοσυνία, αυσιοσυνία. Ας πούμε σαν χθες, ε, πέθανε ο Μάνος Κατράκης. Ο Μάνος Κατράκης. Και, και τον Ανδρέα Εμπυρίκο πότε πέθανε. Και ο Ανδρέας Εμπυρίκος και αυτός πάλι. Σαν χθες και αυτός. Σαν χθες. Ε, έχουμε ένα... Σαν χθες γεννήθηκε. Και... Όπως και, και τους αναφέρουμε στη σημερινή κουμπή, δεν το ξεκάσουμε. Mm -hmm. Ε, μισό λεπτό μόνο να βρούμε τα στοιχεία τους. Hab ich die anderen Folge, Heute Nacht, weil mir so ist, hab ich zu dir bleib da gesagt. Heute Nacht und nun ist Nacht und ich habe dich ganz. Ist das nicht schön? Zwei Menschen, die sich nie gesehen sind allein. Ein Liebesstag für heute, morgen wieder. Leute. Ja, so bin ich und alles andere ist mir ganz egal, wie ich heben, wie aufleben. Steck das Geld ein, bezahlen kannst du auch ein. Λοιπόν, δεν περιμένατε mir οπότε Ja, du bin ακούσουμε τώρα. Εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστά τώρα αυτά που το δεν θα κάτσουμε να απευθύνουν τις λεπτομέρειες, αν και είναι μεγάλες ποσοπικό τους, ο καθένας μπορεί να το ψάξει έπειτα όσο θέλει. Ο Ανδρέας Εντυρίκος, ας πούμε, είναι ο πρώτος και ένας από τους μεγαλύτερους εκφραστές του σουρεαλισμού στην Ελλάδα, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 του Σεπέμβριου του 1901. Και, έχει, και ήταν ποιητής, φωτογράφος, φωτογράφος, ψυχαναλητής. Και αν δεν κάνω λάθος, πάνω θυμάμαι ότι είχε σπουδάσει και οικονομικά. Ναι. Μέσα στα διάφορα άλλα, κατά τη ζωή ζωής του. Η πρώτη ποιητική συλλογή που εξέδωσε ονομαζόταν Ξυκάμινος με πολλά χαρακτηριστικά απειλήματα σουρεαλισμού Ένα από αυτά είναι και ο εαυρός που θα ακούσουμε αν ήταν λάθος Θα ακούσουμε ένας ακριβώς Πολύ ωραία Αυτά λίγο πολύ Να ξέρω οτιδήποτε παραπάνω το ψάχνουμε Επίδε Ωραία οπότε δεν είμαι μεγαλό Σηκώνει το κεφάλι του και αφήνει ένα βέλασμα που αντυχεί Επάνω από τους λόγκους σαν γέλιο λαγαρό Για και χαρά σου έγανε Γιατί να σου φαντάξουν τα λόγια του κάμπου και οι φωνές του Γιατί να προτιμήσεις του κάμπου τις κατσίκες Έχεις ό,τι χρειάζεσαι εδώ και για βοσκή και για οχίες και κάτι παραπάνω, που μα τους θεούς δεν ήκμασε ποτέ τους κάμπους κάτω. Έχεις εδώ την Λευτεριά. Τα κρίσταλα που μαζόχτηκαν και φτιάξαν τον κρυστάλι, ο μέγας που έπλασε το πάστα των Ελλήνων, αυτοί και ακόμη λίγοι άλλοι, αυτοί που πήραν τα βουνά, μήπως τους φάει ο κάμπος, αυτοί που τα βουνά λυμπίστηκαν σαν επιβίτωρες κυρίως, δοξολογούν το σώμα σου και το ζεστό σου σπέρμα γε του πανός και μιας ζαρκάδας Αφροδίτης. Για και χαρά σου έγαγρε, που δεν αγαπάς τους κάμπους, τι να τους κάνει ο Ήλιος σηκώνεται κάθε πρωί ανάμεσα στα κερατά σου. Λάμπουν στα μάτια σου οι αστραπές του Γεχωβά και ο Ήμερος ο Πύρινος του Δία κάθε φορά που μες σπρωξιές ανένδοτες στα θηλυκά κελώνης ως μέγας ψόλων την απέθαντη γενιά σου. «Για και χαρά σου, έγαγρε, που δεν θα πας στους κάμπους, για και χαρά σου, που πατάς τα νικοποδαρά σου στων απορρόγων κορυφών τα πιο υψηλά ως θανά». Είπα και έγαγρε, και αμαρτίαν Επίσης ακούσαμε από Εμπερίκο, ένα τραγούδι πολιτικό στοίχο, ενώ το ξέρετε, αλλά ήδη ήταν ένα Πολιτικό στοίχο, έντονο πολιτικό στοίχο, αληθινό βέβαια, για όλους τους ρεαλιστές που είδαμε. Επίσης σαν σήμερα, τι είπα σε εγείρεμα, Πέθανε ο Μποτλέα. Ε, όχι, σαν σήμερα, ε, πριν από λίγε μέρες, Σαν Τέλος, τον 31 Οκτώβριο Το 1821, Πέθανε ο Μποτλέα. Ένας από τους μεγαλύτερους καταραμμένους ποιητής, με το γνωστό έργο Τάντσικακό. Και επίσης έχουμε και τον θάνατο, πολύ θάνατο πέσαμε, πα σήμερα, του Ντράγκη και του Πόζα Μπιουμέλια, που είναι ήδη καθάρανσος, πα σήμερα, πάντως έχει γεννήθηκε και η Κρητική Επανάσταση, και η Επανάσταση του... Ω, εντύπωση, εντάξει, δεν είναι μόνο ο θάνατος. Έχουμε λοιπόν και Μάνο Κατράκη, έναν άνθρωπο ο οποίος ηθοποιός ήταν, γνωστός ο οποίος, με έντονη πολιτική δράση και αυτός, εντάχθηκε στο RAM και στο CUP1 κατά τη διάρκεια της κατοχής, που λένε στην εθνική αντίσταση, η επιδηματική αρνησή του να υπογράψει δήλωσης μετανίας και αποκήρυξης του κομμουνιστικών ιδεών οδήγησε σε διώξεις, βασανιστήρια και εξωρία στη Μακρόνηση και τον Αϊ-Στράτη για σχεδόν 7 χρόνια. Η φιλία του και κοινή του πορεία με συναγωνιστές του όπως ο Γιάννης Ρήτσος και ο Γιάννης Κοντζέας τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τις δραματικές αυτές στιγμές. Ταυτόχρονα είχε και δύναμη με ψυχόντους που τον του στη Μακρόνισο και στον αι Και υπάρχει και ένα συνδεκτικός διάλογος γνωστός του μάνου κατράκι με τη μητέρα του yeah. Όπου η μητέρα του το καλεί να μην υπογράψει ε, Υπάρχει εξής στη κομιθέα Τι είναι Μανώλη, Θες να έρθω στο σπίτι μάνα. Πως να έρθεις Ε θα υπογράψω και θα έρθω Ήνταν υπογράψεις Δήλωσε Ήντα δήλωσε <laughs> Ότι δεν είμαι αυτό που είμαι Και δεν είσαι Είμαι Μην υπογράψεις κερατά Μην υπογράψει Είναι ο διάλογος του μάνου Κατράκη με τη μάνα Εντάξει <laughs> η Burn my clothes, I want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 Und ich warte und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. <Σιγελίδι> <Σιγελίδι> λοιπόν, στο διάλειμμα η Βασιλική μου κάνει λογοτεχνίας. <Σιγελίδι> mm. <Σιγελίδι> ε, δοκιμάσαμε, σκεφτήκαμε να διαβάσουμε λίγο μποτλέρ. <Σιγελίδι> ποιήματα, τον Μποτλέρ. Απλά ε, διαβάζοντας τμήματα το Μποτλέρ συνειδητοποίησαμε ότι εντάξει, <Σιγελίδι> είναι και η ώρα πέτυχε, είναι λίγο δύσκολο να διαβάσουμε στα μέρα τμήματα. Και δύσκολο δεν είναι, απλά δεν δηλαδή μας έχουμε φάει λίγο εδώ τα τετριμένα, τα ισογραφικά, τα προεκτωτικά, τα τα, τα. Ε, Ας μην προεκτείνουμε κι άλλο λόγο τεχνικά, να μπούμε σιγά σιγά στα, στην τετριμένη καθημερινότητά μας. Πριν μπούμε και μόλι έλεγες όμως για τον ποτώλο, δεν τα αποφέρει. Ε, ναι, εντάξει ρο παιδί μου. Ε, στις αρχές του, του 19ου αιώνα, είχε δημιουργηθεί σιγά σιγά μια τάση ε, στους πεζογράφους και στους ποιητές στην Ευρώπη να αρχίζουν να πηγαίνουν κόντρα στο κατεστημένο σε αστική σε όλα τα επίπεδα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν, α πούμε, και ε, ε, ξεκίνησε και, και μάλλον η, η, ποιητή, η ομάδα των καταναλωμένων ποιητών. Ναι. Τάξη του κακού, α πούμε, είναι πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα εκείνης η περίοδο και του ρεύματος που υπήρχε. Και μετά από αυτά τα ωραία τα λογοτεχνικά και τα ιστορικά, πάμε στην ευτυχία που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ε. Ναι, ναι, μεγάλη ευτυχία. Πλέγουμε στα πελάγη της. Εντάξει, πιάσαμε λίγο το οπότε το έχουμε αυτό, ένεται, βρεθήκανε Τσίπρας με η Μαράκης στην Κρήτη. Hm. Είχαν ένα, ένα έντονο πολιτικό διάλογο, ε, πάχινες Βαγγέλη, πάχινες Αλέξη, κάτι και τις Ιρακίες που ήπιανε το και το και το, έχουμε και μερικά αποσπάσματα από την παρουσία του Τσίπρα στην συνεδρίαση του κομματός του ο οποίος είπε, φανταστικό, ένα φανταστικό για μένα, μια φανταστική ρύση ότι δώσαμε το δικαίωμα στον Ελληνικό λαό να εκφράσει το γαμό του με το όχι του δημοψηφίσματος οπότε οι ελληνίες που πηγαίναμε και ψηφίζαμε το όχι θεωρώντας ότι θα δηλαδή, έρθουν μια ψήφα ανατροπής καταλάβαμε, μας έπεσε ο αλέξι Τσίπρας ότι πηγαίναμε να εκφράσουμε το γαμό του μας. Κοίτα μους μη θα βρεθεί προεκπλήξεων ο αγαπητός Αλέξης και μετά το γαμό του ελληνικού λαού έτει και κάτι άλλο που ξεκινάει από γάμα επίσης. Εντάξει, σουρού δεν έχουμε αλλά δεν χρειάζεται να μέρα. αέρα. Έχεις την φωτογραφία που ανέβασαν την εκπομπή έτσι. Την είδα την είδα. Είχα δείτε κάτι άλλο στο εντάξει δεν είναι. Η έμπνευση συγκεκριμένη α πούμε δεν είναι κάτι το Είναι αναμενόμενη. Λοιπόν, το γαμό λοιπόν, του ελληνικού λαού. Πώ μας τιμάει και είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμότο του ελληνικού λαού. φίλε μου καμπούρι. Που κάποτε το κουλούρι. Δώσε Αυτό το γαμότο του ελληνικού λαού. Τρόπο, πίτα το περνέ, να αυτό το τόπο! του ελληνικού λαού... Αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε συμφωνία, ε, όλοι το ίδιο είμαστε. Μουσική Αφού έκανε συμφωνία με την Ευρώπη. Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ψέμα και η κομπίνα και τα καμένα δάση μας η ευρική βιτρίνα οι αγκάτε μα ξενώφερε Τον άδικο μα πνίγουν κάθε μέρα. Και εγώ Το γαμό του ελληνικού λαού, έλα. Μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Όλοι το ίδιο είμαστε. Για λίγου είναι τα πολλά και για πολλού τα λίγα. Το βλέπω να γυρίζει. Σου με στα χρόνια του κολύγα, Αφού ξοδεύουν ασπατά κι εμεί πάντα λιγότε. Έτσι σου λένε ελευθερεύει ο κάθε πατριώτη. στο το γαμότο του ελληνικού λαού. <Τοίτας, <παιδιά>! <Τοίτας> Εδώ και στο εξής θα μιλήσω με τη γλώσσα της μάχης. Να, πάω, να μιλήσω θα Για την Ελλάδα, ρε Όχθε μου αυτή μου, Ελλάδα, ναι. Την καημένη, τη χιλιοβασανισμένη. Στο καγούδι της Γλυκερίας συμμετέχει και ο Ματερήπης ο Εμπιένιος Παθάρης Σε ρόλο Καραγκιόζη ε, Εντάξει, ένας παραλερισμός κατά λάθος πήγε να βγει ε, <σχεδιά> Ήταν ατυχής ο παραλερισμός για <σχεδιά> δηλαδή. τον Καραγκιόζη, ο οποίος είναι σύμβολο του λιωσμού <σχεδιά> Και είναι άνδικο για τον Καραγκιόζη από το πράγμα είσαι ε, Είχε... σύσταξε... άνδικο, συγγνώμη ρε πάνω, αλλά τέρα Κατεβήκανε στην Κρήτη και ο Τσίπρα και ο Μαϊμαράκης και το μόνο που κάνανε η Κρήτη ήταν να τους ε, κερνάνε ρακές και να γυρίζουμε ο ρακές να τους λέει «ψηφίστε» εμένα για να, έχετε, να έχει η Ελλάδα πρωθυπουργό η ραπλιότητα. Δηλαδή πώς έχει ξεπέσει αυτό ο πολιτικός ο προεκλογικός οριμάδος ο διάλογος. Ε, εγώ θεωρώ ότι έχει ξεπέσει κι άλλο ο προεκλογικός διάλογος και έχει ξεπέσει για συγκεκριμένα πράγματα. ξεπέσει ο τέλος ο διάλογος, αλλά στην τελική αυτοκάτωτη τι κάνουν. Πάνε και τους ε, προς το παρόν διαβάζαμε στο διάλειμμα, μάλλον πριν αρχίσει η εκπομπή στο διάλειμμα, για τον Παπαντρέα, το γνωστό κρεφτικό εκεί στο Στανόγια, με τους λόγους αντιμνημονιακούς, το και το και το ταχυδρομείος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος ναι. λέει, απήραγες εισαγωγικά τον Αλέξη Τσίπρα, τον δίδωσε μέσα στο ναό, στην Εκκλησία, και του τα ψιλόεψανε από ό,τι κατάλαβα. Λίγε, να να φύγε, και το... Με αρχίσει ο Σαμαράς από μέσα του, υπάρχει αυτή η ωραία φωτογραφία που λέει Κάπως έτσι, για τον προεκλογικό διάλογο που λες, όπως άμα θα πέσει πολύ χαμηλά και θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά και να πει συγκεκριμένους λόγους. Επειδή πλέον ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ποτέ να πασκό τη φορεί τίποτα, αυτό το οποίο δεν λένε και τα, όλα αυτά τα κόμματα είναι το ότι ψηφίζουμε για τον του έχουν όλοι το ίδιο πρόγραμμα, δεν έχουν σε τίποτα, οπότε κάθε μια το ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχείριστής του μνημόνιου το, Αυτόν του τερατουργήματος που λέγεται μνημόνιο και βασανίζει τη χώρα τα τελευταία 7 με 8 χρόνια ας πούμε δηλαδή Έτσι, εγώ, εγώ, εγώ, και εγώ έτσι πιστεύω και μάλιστα πιστεύω ότι δεν έχει να κερδίσει κάτω ο ελληνικό δρός αυτές τις εκλογές ε, Το μόνο το οποίο επιδιώθηκε ο Τσίπρας είναι να πάρει ένα άνοθος στην μνημονιακή του Κολοτούμπα Μάλιστα. Και να βγει από εκεί μέσα σε μια κυβέρνηση εθνικής εταιρείας όπως ακριβώς ήσαν οι ξένοι. Mm -hmm. Το οποίο τώρα θα είναι στηρίζοντας Νέα Δημοκρατία, θα είναι στηρίζοντας από τα Μπασόκ, θα είναι Νέα Δημοκρατία κάποιοι άλλοι. Πάντως σίγουρα δεν θα είναι μονοκομματική, σίγουρα δεν είναι μνημονική. Μάλιστα. Το κομμάτι αυτό που λέγαμε πριν, το να σταθώ στα πόδια μου το έχουμε. Το έχουμε και βγαίνει στον αέρα σε 3, 2, 1... Πάμε. Πρέπει να προδεχτούμε ότι η ευθύνη πάνω παντού, όλοι τα αρπάξανε από εδώ για πολλοί, όπου μπορούσαμε. και ο τελευταίος, yeah. και ο τελευταίος λοιπόν ο πολίτης θα υπογραφθεί να πανέχνωση. Ένο τοπίο, με ένα τσιχάκι που είναι μου τζουρωμένο. Στη ζωή στο τελευταίο δρανείο και με πολύ ξενιδεμένο. Έχω πίσμα και γερότο στο μάχη. Σαν το Παύλο με την καλπικιλή γύρα, την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα. Έτσι το θέλει σε ηλικία. Χάια να σταθώ στα πόδια μου. Με τα πότωσα κτίματα έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ Πρέπει να πω στο χώρο Φρέπει να σταθώ στα πόδια μου Μετά από τέσα χτυπήματα Έχω ξεχάσει τα βήματα Μα με παίρνει να πω δεν μπορώ Πρέπει να πω στο χώρο έχω ξεχάσει τα βήματα Λοιπόν, και επειδή τα νταούλια που έπαιζε ο Τσίπρα ήταν λίγο φάλτσα πάνω από ό,τι καταλάβαμε. Αυτά δεν ήταν φάλτσα που ακούσαμε τώρα. Όχι, αυτά δεν ήταν φάλτσα. Ε, στα φάλτσα όμως του Αλέξη απάντησαν ε, με ένα τραγούδι ο Μπαλάχα και ο Ζερβάκη. Ε, το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο. Ε, όπου αξίζει πάρα πολύ και το βιντεάκι. Δεν είναι μόνο να τα ακούσει το τραγούδι, πρέπει να βλέπεις και όλο το, το φόντο από πίσω. Το τραγούδι λέγεται, σώσταν... ε, το τραγούδι λέγεται Να σταθώ στα πόδια μου από τον Βαντυρονίδα Μπαλάφα και τον ε, Γιώργο Ζερφάκη ε, αξίζει η φίλη να μπείτε να το δείτε στο YouTube ε, ανέβηκε σήμερα ε, όπου... ποιο είναι το σκηνικό τώρα μέσα σε ένα παραδοσιακό καφενείο σε κάποιο χωριό στην Κρήφη ε, κάθονται κάποιοι άνδρες διαφόρων ηλικιών και παίζει κριτική, ναι ε, και παίζει τρία ώρα στα δικά της τα προεκλονικά ας πούμε και μετά από κάποια ώρα μπαίνουν μέσα κάποιοι υποψήφοι βουλευτές να χαιρετήσουν εκεί τους, ε, τους ανθρώπους ας πούμε του, του καφενείου να μοιράσουν τα ψυχοδέντα κλπ και, λοιπά, και περνάει, περνάει ο υποψήφιος από τα διάφορα τραπέζια και φτάνει και σε ένα τραπέζι, που θα μιώνουν ότι ένας κρητικός και του δίνει το χέρι του υποψήφιος, ο κρητικός δεν το δίνει ε, ο οποίος φαινόταν να είναι πολύ σκοτεινιασμένος πούμε, από τα διάφορα προβλήματα που έχει ο μέσος Έλληνας, όχι μόνο ο μέσος κρητικός πλέον δεν του δίνει πολλές το χέρι του Τρώει την κρυάδα του ρε παιδί μου υποψήφιος μετά από αυτό το συμβάν φεύγει από το καφενείο μαζί με την ομαδούλα του και ημέρα το dream του dream ε, του και ο ένας μικρός που ήταν στο καφενείο και έπαιζε τη λύρα του αρχίζει και ανεβαίνει ο ρυθμός και η ένταση του κομματιού και ακούμε το φοβερό πεντοζάλι ας πούμε από τα μέσα τρογοδιού και μετά που σηκώνει αυτός ο τύπος χορεύει μόνο του ε, μετά από λίγο χορεύει και ο μπαλάφας με το ζερβάκι τίτια. Και την ώρα που χορεύουν αυτοί οι τρεις α πούμε στο καφενείο, ταυτόχρονα κάποια πλάνα από το βίντεο δείχνουν ε, μέσα στο φοβερό, το τζιπάκι του υποψήφιου, ο οποίος φεύγει, α πούμε, και ξεμακρύνε από το βαθμό, να έχει αναφυλαξία, κάποιος καρδιακό, δεν ξέρω ε, Και σε κάθε βήμα που έκανε... Και σε κάθε βήμα που κάνανε, σε κάθε φιγούρα μάλλον, του, στο πεντοζάλι οι άντρες, αυτός πάθανε και κρίση. Ε, και στο τέλος, λοιπόν, τελειώνει το βιντεο, α πούμε, αξίζει πάρα Πες πολύ. Φελάρω. Ναι, ότι δεν θα το σχολιάσουμε. Ε, αλλά ναι, καθέναν το Πεντοζάλι ήταν πολιτικό επαναστατικός χορός και είχε μια, έναν αλφα συμβολισμό ρε παιδί μου. Οπότε πολύ εύστοχο. Από την εποχή του Ζορμπά που ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο, ως... ε... αλλά και, ως, ως, εκεί άλλαξε. Παρότι προέρχεται ο Πεντοζάλι, ο Ζορμπά, ναι. του είχε έχει αλλάξει το νεξικό τουάλι και ναι. το Εγώ σου μιλάω το αυτοκινικό Πεντοζάλι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή σαν δρικό χορό, αλλά έχει το συμβολισμό του. Και Μα... μπράβο στην παλάτα και στο ζερμάνι και είναι μια καλή απάντηση κριτικών στους άλλους κριτικούς που υποδέχτηκαν τον Τζίπρα και τον Βακέλη και το φίλος. Εμένα μου άρεσε το ότι διαφοροποίησες τους ε, υποψηφίους από τους ανθρώπους. Λέγεται εκεί κάποιοι άνθρωποι μαζεμένοι, έγινε κάποιοι υποψηφίους με τους Ναι, δεν είμαστε σαν κι αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, εύστοχο. Ε, έχουμε και δράματα στη θάλασσα. Ε, δυστυχώς, ε, και συνεχώς. Και συνεχώς. Λέω. Συνεχόλ δράματα στις άλλες συστήμες του Μοσογείου και αυτή τη φορά με ένα νεκρό παιδί ε, Μωρό ήταν... Μωρό ήταν ναι, πολύ μικρή συγκεκριάς παιδί ε, Έχουμε ανεβάσει ένα αντίστοιχο σκίτσο που είναι φωτογραφία του παιδίου και Προτείνεις να ανεβάσουμε το ίδιο το παιδί, η αλήθεια είναι αν και καλό κάνει, όπως όχι, είτε, όχι, και στην προηγούμενη κομπή, να βλέπεις. Φωτογραφίες, να βλέπεις την προηγούμενη. Να γεύσεις, Αυτό, δηλαδή να νιώθεις και να βλέπεις τον ανθρώπινο πόνο, να βλέπεις τον Θάνατο, να αναμένεις, ποιοι στιβάζονται εκεί πέρα που στιβάζονται και ποιες είναι οι ευθύνες όχι μόνο των αλλά ενός ολόκληρου συστήματος και μιας ολόκληρης ένωσης. Εδώ, Εδώ έχουμε ένα 13χρονο... Αυτό δηλαδή, δηλαδή 13χρονο παιδί, Λέει λοιπόν, «Αν δεν, θέλετε να ερχόμαστε... 13 αν δεν θέλετε να ερχόμαστε στην Ευρώπη, τότε απλά σταματήστε τον πόλεμο στη Συρία. Οι αρχές δεν συμπαθούν τους Ήρους, ούτε στη Σερβία, ούτε στην προηγουσιακή Δημοκρατία Μακεδονίας ούτε στην Λουβαρία, ούτε στην Ελλάδα. Και είπε στην πορεία, σας παρακαλώ, βοηθήστε τους Ήρους, κάντε κάτι να σταματήσετε τον πόλεμο στη χώρα μας και τότε κανείς δεν θα θέλει να έρθει από τη Συρία στην Ευρώπη. Ποιος θέλει να αφήσει το σπίτι του? και να θαλασσοπνίγεται για να πάει κάπου αλλού που δεν ξέρει καν τι θα συναντήσει. Και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ξέρει πλέον αυτή, yeah, yeah. δεν έχει εικόνες να yeah. θα συναντήσει. Ε, ήταν πολύ ωραία η απάντηση του παιδιού και είναι λογικό γιατί στον πόλεμο για αυτές τις καταστάσεις προφανώς ορμάζει να 13 έχουν παιδίσει η ΑΕΑ. Δεν είναι το Λούγιο να 13 έχουν παιδίσει Ελλάδα. Το που κι αυτό αναγκάζεται όπως πάντα χρόνια να οριμάσει, λίγο πρόωρα, αλλά αυτό στο μακροπρόφ στο μέλλον ε, μια πολύ ωραία με απάντηση, η προφανώς δεν πέφτει από το μυαλό του Μέσου Ειρηνί, υπερπατριώτη και υπερεθνικιστή, mm. ότι δεν θα ερχόμασταν εδώ, αν κάποιοι δεν κάναν πόλεμο εκεί. Mm. Και η κριτική πρέπει να στοχεύεται σε αυτούς τους κάποιους που κάνουν πόλεμο εκεί, και όχι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα. Δεν είναι πολύ πάντως αυτοί κάποιοι που λένε ότι καλά να πάθουν και δεν πειράζει που να κάνουν κλπ. Είναι λίγοι. Δεν είναι όμως και λίγοι. Το θέμα είναι να μην αυξηθούν αυτοί οι λίγοι. Εγώ το θεωρώ ήδη μεγάλο ποσοστός. Ήδη ένα ποσοστό το οποίο πηγαίνει σε συγκεκριμένο κόμμα, το Ναζιστικό κόμμα στην Ελλάδα, είναι ένα ποσοστό αυτής της άποψης, το οποίο ακόμα και αν δεν είναι ναζί και ίσως να μην είναι όντως συμμεσουθία τους ναζί, σίγουρα είναι εκφασισμένο τμήμα της κοινωνίας, mm, αλλιώς ναι. δεν θα ψήβεις ένα τέτοιο κόμμα, το οποίο λέει αυτά τα πράγματα. Επομένως, οποίο έχει ότι είναι έτσι δηλαδή, δεν έχουμε πλέον Τέλος πάντων, συνέβη μου, και πολιτικά μου το προεκτείνουμε. Μόνο και μόνο στους ανθρώπους που θα λες εκπνίγονταν της μανούλης α πούμε που έχουν στα γκρια στα μωρά και οι βάρκες μπατάρουν δεξιά και αριστερά και μετά βρίσκουν τα μωρά αυτά ξεβρασμένα πλοιγματα στις ελληνικές ακτές και αλλό. Εντάξεις, δεν φύγει και πολύ μυαλό να είναι ένας πολιτικοποιημένος βαθιά άνθρωπος για να καταλάβει ότι δεν πάει άλλος. Της βασική, τη βασική ανθρωπιά θέλει να με θεωρήσεις αυτός, είναι, αυτός. Και εδώ υπάρχει και μία ωραία ανάθηση που βρήκα στο Twitter και την ανέβασα. Mm. Ο άλλος ετοίμασε διαβατήριο να των και ο στρατούλης, αλλά να οθετεί τους Σύριους να κάτσουν να πολεμήσουν με τους συναντιστές. Αυτό είναι για τους κάπους εκείνους που λέμε, ότι ήδη δεν μένουν στους πατρίδες τους να πολεμήσουν. Δεν λένε γιατί οι δικές μας πατρίδες, ή τρώσαν ένα κράτη μας, για να το λέμε και σωστά, βομπαρδίζουν ή συμμετέχουν σε βομπαρδισμούς άλλων πατρίδων μας πείραξε που δεν έμεινε να αντισταθίζουμε ο ε, Είδα ένα βιντεάκι, απάντηση τώρα σε αυτό που λες, ε, πριν από λίγες μέρες, όπου ένα δημοσιογράφος έκανε συνέντευξη από κάτων Σύριο πρόσφυγα. Και του έκανε την εξής ερώτηση, όπως την ερώτηση που κάνουν και πολλοί άλλοι ας πούμε, ούτε, okay. καλά γιατί ήρθες ας πούμε έφυγες από τη χώρα σου και ήρθες εδώ και δεν κάθες να πολεμήσεις ας πούμε. Ε, αυτά που είπε ήταν συγκλονιστικά. Ε, υπάρχουν ε, τα δύο τελευταία χρόνια ήταν στο βουνά και πολεμούσαν. Ε, πλέον έφυγε, άφησε το Ανταρτικό γιατί ε, υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες, ε, είναι τόσοι πολλοί διαφορετικοί οι εχθροί, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν ξέρουν ποιοι είναι οι δικοί τους και ποιοι είναι οι εχθροί τους. Ε, είναι πολύ καλά οργανωμένοι και θυμμένη η ιστορία ε, και βάλονται από πολλές πάντες μαζί, επομένως καλά τα λέμε εμείς από εδώ. <εί> ε, καλά κολλάμε τον Ντάφλερ, δεν έμενες να το λέμε δεν ξέρω πόσο <σταθλίες> από ναι. εμάς ναι, αυτοί θα το έλεγα. Ε, δεν αυτοί που το ρωτάνε αυτό θα είναι οι θα φέγανε υπό τέτοιες συνθήκες. Η αλήθεια Όπως επίσης, είδα και μια πολύ ωραία φωτογραφία από έναν τράφικινγκ στην Ισραήλ, <σταθλίες> ε, όπου έλεγε ότι πριν φύγω να είσαι σίγουρος ότι έκανα τα πάντα για να μείνω. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι επικοινωνιακό αυτό και για να... Στη μέρα, για να συγκεντρωθούμε εμείς α πούμε. Έτσι. Και σίγουρα να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ε, ένα ενοχλητικό πρωτοσέλιδο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτήρου σήμερα. Το πρωτοσέλιδο της επιμερίδας Δημοκρατία. <Δουλίου> ο Θεός να την πιάνει δημοκρατία τη συγκεκριμένη εκμερίδες. Είναι ναι, η εκμερίδα σε οποία <Δουλίου> αρθογραφεί και ο Φαΐλος Κρανιβιώτης. Α, <Δουλίου> με την ασφιξία Αυτό, <στονίτου> όπου παρότι δείχνει τη φωτογραφία του νεκρού παιδιού, <Δουλίου> παγκόσμινα μικρά γράμματα. Γιατί αυτό οι όσους οδηγού του τη δημοσιογραφίε, ξέρουν ότι στο πρωτοσέλιδο τα μικρά γράμματα δεν τραυματιμάται, τεράστια γράμματα, που είναι ασφιξία από τους λαφρέου. Και της αναγκαιτ, ασφυσία λόγω των και τη ανατρίχια προκαλούν, όχι κάτι άλλο. Μάλλον αυτό δεν θα Εντάξει, υπάρχει ένα ολόκληρο σαν κίνημα στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, το οποίο ανεβάζει κατακρέμει, βρίζει, γράφει το καλό είναι να αναφέρουμε Πέρι του κοιτρινισμού του τύπου και του φασισμού του τύπου και του φασισμού, πολλές φορές, της ενημέρωσης. Βλέπετε, δελτίο του Σκάι. Όχι, όχι άλλο, Γιατί το είδα εγώ, εδώ είναι ωραία στιγμή μεταξύ Μπογλάνου και Σιριζαία του Λευτένια. Και τι πάνω, έχεις τάσεις μαζοχισμού, δεν το κάνεις αυτό. Να δεις τι ωραία, δεν το είδες, το πετυχημένο. Όχι, έχεις σταματήσει, σταματήσει δε. δεν. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυλανίτου, φαίνεται. Yeah. Μια κύριε, έχει τη φωνή του άδου, η Γεωργιά, και όταν αρχίσει να μιλάει, θα σταματήσει να μιλήσει. Και είναι από αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν και το κεφάλι είναι Αυτοί έχουν το φράσο, ως και διατημπανίζουνε, ότι υπογράψουν Και το yeah. ε, υπογράνω. Ε. Yeah. Yeah. Τις yeah. να σταματήσει, ρε, μου, και δεν μπορούσα να το Ά, μπορούσα να εγώ δεν Μπορείς να μην πει, δεν μπορούσα. Μπορείς να πιο χαμηλά. Και τι κάνειε το δελτίο του Σκάιν, μονοπωλίστηκαν με τα πόσα οι άντρες, κλαίνουν. Μάλιστα. και μπογάνος, έντονο Ναι, Καλά, με διαφορετικό τρόπο μάλλον. Με διαφορετικό τρόπο τώρα οι και του Μεγάλη διαφορά ο του από τον πογδάνι που σκλαψούριζε σε διεθνές μέσο ενημέρωσες γιατί είχαν στα ελληνικό πραξικόβημα στην χώρα υποτίθεται. Ποιανό παραλληλισμό θα είναι. Ε, δυστυχώς από αριστερά. <σχεστά> Έγινε παραλληλισμός. Οι άντρες κλένελε. Εντάξει λοιπόν, okay. ωραία, αφού τα ακούσαμε με καλυπτρικά. Εντάξει, προφανώς πιστεύω δεν θα να συγκρίνει του που έτσι ξέρω, ξέρω. τον αέρα, ο, ο μπορεί να τον χαρακτή κόστο θα μπορούσε να κλάψει σε περίπτωση που ήταν κάτι δηλαδή, μια μεγάλη αλλαγή, κανονική αλλαγή όπω του όρισα, δηλαδή, τον Άτο, Ευχαριστώ πράγματα πράγμα. Yeah. You real... αργά Αργά, βρωστοτέλως τη εκομπές. Λίγο λίγο, μπροστά τελείς εκπομπής Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας Συνήκαιρα να ευχαριστήσουμε και όσους μας έκαναν και like ή μας έστεινα στο σχόλιο Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Την Αθηνά Για συνακατεύω λίγο. λίγο Τον Κωνσταντίνο Τον Φώτη oh, Τη Στέλλα και τον Κώστα. Εντάξει, τώρα ξεχνώ Ε, κάτι. Γενικά, μην ξεχνάτε να στέλνετε κοινήματα στο chat στο ταθμό. Για διάφορα μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε, να γίνετε και να Α πούμε, διάλογο μεταξύ μας. Να και είναι μιας και μιλάω για τσάτσου στο πιμό, θα, θα μεταφέρω στον αέρα ένα πολύ σκληρό μήνυμα το οποίο μας στην προηγούμενη εποχή mm -hmm. και το ξεχάσαμε, δεν διαβάσαμε. Ήταν καλύτερη, λέει, και <laughs> το που δίνω, δέχει, η καλύτερη λέξη κομπή της ανθρωπότητας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο. Κολτιμήσαμε. Θέλω να μου το εγγύσει. Η αλήθεια είναι πως θα μεταφέρουμε στον αέρα τέτοια σκληρά μηνύματα, <laughs> <laughs> γιατί το αρέσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. <laughs> Λοιπόν, η εκπομπή αυτή θα ανέβει αμέσως αφού θα σταματήσουμε, αφού θα βγούμε από τον αέρα, το πλατεία Radio. Ε, θα ανέβουν και προσεχώς μέσα στην ομάδα δύο σίγουρα άρθρα στην Pax Γερμανικά mm -hmm. μπορεί και τρίτο. Mm -hmm. ε, το ένα άρθρο θα έχει να κάνει με το όχι και την ανάγκη ενός μετόπου του όχι αυτή τη στιγμή, το οποίο δυστυχώς και με τον τρόπο τον οποίο γίνανε η στον στην τρόπο Εν γνώση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εγκαθιάστηκαν εν δυνάμεις του Όχιθου ώστε να μην της δοθεί ο παρέτος χρόνος να γίνουν διεργασίες συγκεκριμένες. με τοπικές οι δεν μπορούν να γίνουν σε μια εβδομάδα. Πολλές φορές. Συνήθως δεν μπορούν να γίνουν σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι σίγουρο. Ε, οπότε μετά τις εκλογές θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Η προσωπική μου άποψη τουλάχιστον είναι ότι πρέπει το Όχι αυτός, αυτές τις κάλυπτες από έχει να κερδίζει τίποτα λαός, το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει. Είναι να επικυρώσει ξανά το όχι του και να μην επιτρέψει τη μετατροπή του όχι του σε νεαρό όπως επιχειρεί αυτή τη στιγμή η νεομονιακή κυβέρνηση συνυπογράφει. Το άλλο άρθρο έχει να κάνει με το πρόγραμμα των κομμάτων το οποίων κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Έχουν ένα κοινό πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό είναι και το μνημόνιο. Τα περισσότερα κόμματα που κατεβαίνουν και αυτά το οποία ίσως να μπουν τώρα στην Πουλή έχουν πρόταγμα το μνημόνιο. Γι' αυτόν λόγο και η προεκλογική μην περιμένετε να έχει καμία επί ουσίας, ε, το λένε, επιχειρηματολογία, θα έχει μόνο ξεκατένιασμα. Έχει και με το χαρακτήρα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας τέτοιος, που ευνοεί το ξεκατένιασμα και μάλιστα και σε επίπεδο του Μπουρδελότσαρκας, πολλές φορές. Ε, αυτά τουλάχιστον για τα άρθρα που θα ανέβουν στην Πάρια Γερμανικά και... θα το πλήξω κάτι, θα το πλήξω <laughs> <μην κλάψω>, <laughs> Και να μην ξεχάσουμε ότι με το που θα τελειώσει η υπάξη γερμάνικα, στις 6 ή 6.30 θα γίνει η ανάρτηση, θα είναι εδώ το καψιμί του δικτύου ελευθερών φαντάρων Σπάρτακος, με τον φίλο μας, τον Νίκο των Μουσική Να the back εγώ τον have and tell them I'm having the them go see what the, boys in the back have ε, και θέλω να το ευχαριστώ ένα τραγούδιο σιγά με γκλάψα, το Αγγελάκα. Ε, ναι Ναι, είναι, είναι μήνυμα αυτό προς την Ανδρέα και προς πολλούς άλλους φίλους που δεν βάζουν τα κλάματα και δεν φοβούνται ε, και γενικά βάζουν δύσκολους και μεγάλους τόπους και τους πετυχαίνουν ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Ένας από αυτούς είναι και ο φίλος μου Ανδρέας λοιπόν. Λοιπόν, ε, οπότε ακούμε σιγά μιλάψω και επιστρέφουμε για αποφώνηση. Ναι. Να, να, mm -hmm. να μπει I don't pay the preacher for speaking of my... μάλλον σας χρητάμε από τώρα πριν πει το τραγούδε. κάνουμε από τώρα την αποφώνηση θα τα πούμε πάλι την επόμενη βομάδα μην ναι, είστε συντονισμένοι θα ακολουθεί το κάποιο σημείο του δικτύου λευθύνου φαλένου Σπάρθακος καλό απογεύμα λοιπόν σιγά μην κλάψουμε Έχεις ανήμερο φεριό που τα εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πώ μπορεί να τρελαθώ, που λέ να πάω κρυφά, κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πω αυτό το σκηνικό είναι μικρό, πολύ μικρό για να τα αλλάξω. Μαγόμε, άγριω, περήφανο χωρό. Σαν να έτο να του λίπε, να πετάξω. σιγα Φοβηθώ, σιγά μι φοβιζού, σιγά μι φοβιζού, θα πάω να χρησιώ μια φολιά στον ουρανό, Τα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω, σιγά μι φοβιζού. Όπως μας τιμάει και είμαστε περίφανη που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμότο του ελληνικού λαού. Πηγαίνουμε πώς καταντήσαμε ρε φίλε μου καμπούρη που κάποτε αγοράζαμε δυο φράγκα το πουλούρι. Δώσε σου εν συνεχεία, δώσε και ξαναδώσε. Το αίμα την ανάσα σου και την ελλάδα σώσε. Αυτό το γαμότο του ελληνικού λαού τρόπο! το περτέ, να, αυτό το, να το πιστεύω, δεν μπορώ, Ελλάδα, αυτό το γαμώτο δεν του ελληνικού λαού...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 το νεφρος και αδικό μας πληγούν κάθε μέρα. εγώ που πάντα τάλευα, δεν μου τρόπο. το γαμό του ελληνικού λαού Έλα μωρέ όλοι το ίδιο είμαστε Όλοι το ίδιο είμαστε Για λίγους είναι τα πολλά και για πολλούς τα λίγα Το βλέπω να γυρίσουμε στα χρόνια του κολίγα Κοδεύουν ασκοφά και εμείς πάντα λιτότης. Έτσι σου λένε φέρεται ο κάθε πατριώτης το γαμότο του ελληνικού λαού <μμύρια> <στονίκη> εδώ και στο εξής θα μιλήσω με τη γλώσσα της μάχης